Πού σε παλικάρι. Κύριε Βασίλη. Yeah. Πού σε κύριε Βασίλη, μαύρα μάτια κάναμε. Εδώ είμαι μωρέ. Τι ναι, τι φτιάχνει. Πού χάθηκε. Έχω, ένα. Περιβολάκι μου έτεινε ένα εκεί ναι. και βάνω διάφορα ζαζαβατικά. Αυτό που η φίλη σου σου δίνουν, ή αυτοκίνητα, ή περιβολάκια, ή σπίτια, ναι. τι λαμογέ κάνει εκεί, γύρευε. Δεν κάνω τίποτα. Η νύχτα τη πάτρα έχει κρατήσει. Δεν πάω στη νύχτα τη πάτρα. Εγώ. Εγώ είμαι χριστιανό και όχι μόνο. Εσύ είσαι με του αλέκου το σύστημα που σα έφτιασε τον νόμο, άντρα-μάτρα. Δεν τρέπετε, λέγω καημένο. <laughs> δεν μπορεί να κουρεύετε από τη χάμ. Παιδί μου νύχτα δεν εννοούσα. Νύχτα για να κάνει καμινονονονυχτία, αυτό τίποτα άλλο. Όχι, είμαι χριστιανό. Οι η χριστιανή, η χριστιανική ολονυχτεία. Αυτό, αυτό που κάνετε και στα γόνατα. Δεν πιστεύω να τα ταμπουρώθηκε τώρα να μαζεύτηκε επειδή ήσουν ασυριζαίο και μαζεύτηκε μέσα τώρα με την ξεφτήλα. Όχι, όχι. Μα εγέλασε ο Αλέκο, μα εγέλασε. Παίρνει εντολέ αυτό. Ο Αλέξη. Ο, ο Αλέκο μα έχει γελάσει στο παρελθόν. Άλλο Αλέκο. Εσύ να μπει με τον. Τη σοδούρα, τον αδερφό. Με τον Κυριάκο. Γιατί, τι έχει ο Κυριάκο. Εσύ που τον θέλει, εσύ έχει το μέσον τώρα. Μια χαρά παιδί. <laughs> Κάνει και ωραία αντίλη με ξένε εταιρείε <laughs> γερμανικέ, γιατί Όχι. Με, με τον Τζίβρα τι είδαμε, είδαμε κάτι από ζύμε, τίποτα. Με θα μιλήσω, Κυριακό, θα έρθουν τα τρένα εδώ πέρα τα ζύμε, όλα τσάμπα. Εσύ έχει επαφέ με αυτόν, εγώ. Έχω, ναι. Έχω. Δεν τρέπομαι. Θα μα ανεβάσει και το έμφια αυτό. Μα μα έχουν χαρίσει 10 κτίματα, βέβαια έχει να πληρώσει έμφια. Όχι, αυτό μου το άλλο έδωκε ο άνθρωπο και έκανα εγώ τώρα εμάζοβα σπαράκια σε μια αποκρύλα μέσα για να τη βγάλω, το πιστεύσει ή αυτό. Άγρια σπαράκια. Ναι, είχα. Κάνω είχα... είχα... είχα... είχα... ωραίο μελέτα αυτά. Ναι, είχα βρει εγώ μια είχα... αποκρύλα και τα μάζοβα και μπένα σε φίλου, έτσι από εδώ από εκεί να πω. Η τι είναι? Η Μποκρήλα είναι ένα χωράφι χο -χο μωρές, μπορώ να το πούμε που βγαίνουν αυτά. Μποκρήλα, Μποκρήλα, Πώ αλλιώς να το πει Που ανάλυση εγώ, είμαι αναλυτή του εδάφου πού να τα ξέρω εγώ. Να σου πω κύριε Βασίλη. Στην πορεία που έκανα Πελετίδη στην Αθήνα δεν σε είδα πουθενά. Δεν μπορώ ρε με πονά τα πόλια μου ο να τώρα κάτι εδώ. Εδώ φιάνη, όξο από την πόλη, εδώ μα η βάρκο μεγάλο ωραίο. Έξω την πόλη. Στον Άγιο, αν έχεις άγιο μας τον Άγιο Ανδρέα μας Δεν έχω έρθει τον Άγιο Ανδρέα ο είναι ωραία. Εγώ okay. με του Παΐσιου, δεν μπορώ να προδώσω. Γιατί να μην Είμαι του εγώ, δεν είναι... και μια προφητεία. δεν θέλω έναν άγιο έτσι. Δεν το είδες, έμαστε... Τουρκία δεν το καταλαβαίνει τώρα φύγατε είσαι ο χριστιανό, που είναι ο, και είναι. Είναι ρε, ο, ο Μπούτιν ο Μπούτιν, ναι. Ο Μπούτιν, ο Μπούτιν κεφαλή κλείνει που λέμε. ο, ο ματιόσο. Δεν είναι αυτό είναι ο χριστιανό ο και μα βοηθάει. Το ένα που κλεί το άλλο. Ακούσεις όλα ωραία, ο Μπούτιν Τι με τι μου λες τώρα. μου καβαλά κουβέντα μου φαίνεται. Συγγνώμη, καλά, συγγνώμη και εσύ. Αυτό που το και εσύ και ο κοντομιάζε θέλετε να μιλάμε πάνω, δεν το καταλαβαίνω. Μη είναι την να Τον το ξέρεις Τι είναι αυτό;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 Τέλο πάντων, το Σαββατοκύριακο που έρχεται ναι. έχουμε παρέλαση εδώ στην που. Αθήνα. Τι παρέλαση? Με ουράνιο τόξο, με σημαία. Τι είναι αυτό ουράνιο τόξο, δεν είναι το ξύλινο. Ουράνιο, ουράνιο, τόξο. Ναι, και πώ να το βάπει, αν δεν έχουμε αυτό. να Δεν χρειάζονται και πολλά. Oh. Με ένα βρακί τη Βασίλενα. Τι να πάρω? Το βρακί τη Βασίλενα πάρει, είναι αρκετό. Μιλά σε δύο σκουπέδε. Πάρε ένα ξένο, ε, δύο, άλλο. Μ, τι μου λε τώρα. Βρε Βασίλη, επειδή έχουμε παρέλαση, γι' αυτό σου λέω, να αφορά στην ετοιμασία την κατάλληλη. Εγώ. εγώ, εγώ να τα κάνω αυτά. Έχουμε Gay Pride Parade. Γ, Πώ το είπες Yay. και θα πας και εσύ πράιντ ναι Γιατί να μην πάω, τι. παρέλαση τι. έχουμε. Να ψώσουμε να λίγο το φρόνημα. Τι λε τώρα, ρε, είσαι καλά, ρε. Θα μαζέψω. Εγώ τι δουλειά έχω εγώ με αυτά. Με με μπερδεύει αυτά τα Να μαθά. τα παρακολουθήσει, να έχει μια γνώμη. Δεν θέλω να, να σα βλέπω εγώ έτσι, τέτοιοι άνθρωποι που είσαστε. Δεν θέλω να φύγει. Φύγατε, μπήκε να πούμε. Δηλαδή στην 28η, γιατί κάνουμε παρέλαση. Πήγε φαντάρο, γιατί δεν σε ψάξανε. Πήγα φαντάρο, δεν με ψάξει κανεί. Λοιπόν, πόσα κάνει τώρα, ναι. Άψαυτο πήγα. Να λοιπόν, παιδιά, ψαφουλέψτε λίγο τίποτα. Να μην κάνετε να, να αλλάξετε. Το, πορεία να φύγετε. Εδώ έχουμε. Που να πάμε; Να πάμε προσομοία; Δεν θέσω σύνταγμα. Ακούω, άκου, άκου, να σου πω. Έχουμε σοβαρό θέμα τον οδηγό. Δεν έχουμε λεφτά. Ποιο είναι το θέμα; Ο κορμός δεν έχει λεφτά. Τι μου μπλέξαμε να σου αυτό; Μου μου το γύριζε. Δεν μην έχουμε λεφτά, το... αλλά πρέπει να. Για να Α, φεύγει. Είσαι πολύ αμαρτωλό. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Πάρα πολύ δεν είμαι, όχι εντάξει. Εγώ έσχε εγώ, το θύμα, θυμι, ο θύμα είναι αξιόλογο παιδί και καλό παιδί. Καλά, και, και πρέπει να σε φρενάρει λίγο γιατί. Ναι, είσαι. αλλά είναι κομμουνιστή, είναι λίγο άθρο. Καλά κάνει, τι θαλά είναι, με ποιον θαλά είναι. Είναι άθρο. Είσαι... Εδώ με τον Γιώργο μα κοροϊδεύσει και τον είχαμε σε υπόλοιπε. Το μπορεί να τον είδε, μα έλεγε ολοψέματα. Α, Είναι το το το του σχολεμένο του άντρε. Παιδιά μου. Καλά, με τα Έχει βάλει οντρία στο χεράκι, του μια χαρά τα τα χέρια. Α, τα δύο χέρια. Α, μου, ξέρεις, έκαμε ομιλία που μου είπανε τη δική μου του λόγου δεν μπορώ να αρθώ Τον είδε δε... που ξύρισε το μουστάκι, ε. Ναι, ναι, τον συναντηθήκαμε εδώ στην λεβεντιά ένα δρόμο, καλά. Δεν να στην Από μακριά ο γιατί τράγωνα πίσω να μην σε δούνε Δεν πήγα εγώ δεν πήγα Άμα ήτον θα σας πήγα Και τι έχει γίνει κομμουνιστής τώρα Ναι θα γίνω εκεί θα πάω Κουκουές Ναι εκεί θα πάω τώρα εκεί θα πάω Ε και εγώ ρε Βασίλη έκανα το άλλο Γιατί λένε ε, ή τέτοιο ή κομμουνιστής Έγινα ο τέτοιο. Είμαι μικρός για κομμουνιστής ε, Είμαι πολύ μικρός Οι όχι ηλικιακά δεν, δεν το κάνω για δουλειά για ευχαρίστηση. Τώρα έχω ανακατευτεί με εκεί το περιβολάκι. Να πούμε, όχι εδώ κι ο φίλο. Έχω βάλει κυπευτικά, διάφορα. Τι βγάνω και με τη σύνταξη, τέ, τέτοιε δουλειέ να πούμε. Πόσο έχει φτάσει η σύνταξη, στην κόψανε. Μόνο μου την κόβουν. Πόσο πήγε. Κάθε μέρα, όσο πέντε καθουσάρικα. Πέντε? Ναι. Παίρνει και Βασίλη ένα άλλη? Όχι, ρε, εγώ παίρνω. Μόνο εσύ? Ναι. Και πώ τη βγάζει πέρα, ρε Βασίλη. Μου έχω κυπευτικά, δεν σου είπα. Ρε Βασίλη, με τα πέρα... κυπευτικά δεν βγαίνει. Μήπω εκεί μέσα φυτέρε και άλλα πράγματα. Όχι, παιδί μου. παι Όχι, ρε, τι λε τώρα, τι μου, μου λε τέτοια πράγματα, ρε. Τα μου, κυπευτικά πάνω, ρε, εννοώ, κυπευτικά χασίσια, όχι τώρα. Γανιά, μη, μηχανούλα, να πούμε το να τα άλλο, τέτοια. Ναι, αυτό επειδή σου χαρίζουν ναι, διάφορα, διάφορα λέω να... πω σου χαρίζει και εσύ τίποτα άλλα. Εγώ να, άλλο, να κάνω άλλα, εγώ. Ναι. Τι λε τώρα, ρε, εγώ είμαι άλλο άνθρωπο. Εγώ, η ηλικία που βρίσκομαι, δουλεύω πάνω απ' όλα και δεν με είδω τώρα. Έχω ένα. Το είπα και ήθελα και δύο ή μία ξόνια. Κοιτάξτε, μου τα βρίσκει επί τη ευκαιρία για ένα, ένα πόνιτο. Πήρα ένα πεντακοσάρικο. Από εκεί είναι τα πόνιτο. Γιατί άλογο δεν έφτανε. Όχι άλλο πόνιτο, αμάξιδε. Κοιτάξτε τα τζιπάκια, τα ελληνικά. Βγάζαμε ελληνικά τσιπάκια. Καλό και, πράγμα φαίνεται. Φαρίκι. Δεν έχει και καθόλου απάνω. Και το έχω φτιάσει, το έχω βάψει. Έβαλε πάνω... μια πέργολα. Πέργολα, γιατί έβαλε μια Επειδή έκανα, δεν έχει και Να σου πω τώρα, Βασίλη, εσύ τι πρόβλημα έχει με τον Κυριακό το Μίτσο Τάκη τώρα, το, το θυμήθηκα. Γιατί δεν θε τον Κυριακό. Γιατί δεν θέλω. Ναι. Γιατί εκείνο πάει με του πλούσιο. Εγώ τι δουλειά έχω με του πλούσιου. Εγώ είμαι με τον πατήρι. Γιατί ο Τσίπρα με ποιου πάει, ποιου ευνοεί, ποιου βοηθάει. Και άλλα είπε, φίλε, και άλλα μα έκαμε. Ο Γιουργάκη που ψήφισε με ποιον πήγαινε, με άλλου. Και εκείνο άλλα είπε και άλλα έκανε. Γιατί δεν ψηφίσει ένα τίμιο, τίμιο, τίμιο παιδί, τον το... το Σταύρο του Θοδωδωράκη. Όχι, όχι, δεν πάω. Δεν πάω. Γιατί δεν ψηφίσει τον Βασίλη το Λεβέντι. Έλα με τώρα τι μου λε Γιατί κάνει να μπορεί σε καλά, Μπορδωρό. Αφού είναι σοβαρό, όλα τα κανάλια τον έχουν για σοβαρό. Ναι, καλά, τράβεσαι. εσύ, καλά, εσύ θα πα με τη φτωχώρα. Εσύ, εσύ, εσύ την έκαμε στη δουλειά. Θα πα εκεί, θα σε βάλουν και σε κανιά δουλειά. Γιατί όχι. Εγώ τραβάω κρόκο τζάπα τόσα χρόνια. Τζάπα. Σαν μαλάκα τραβάω κρόκο για άλλους. Αυτό είναι. Ότι οι κρόκο και δεν Γεια σας. Είşi του καφέ τυχού. να κάνουμε ρε Βασίλη; Άμα έρθει ώρα να κάνουμε. Εσύ. Mm. Πα στην εκκλησία και παίρνει ο κόσμο δέκα τίδερα για να φάει, όχι να μπροστινίσει. Το έχω ήδη εγώ με τα μάτια μου. Αλλά δεν πα στην εκκλησία για να το δει. Πάω καμιά φορά, πάω καμιά φορά. Να πας. Έχει κάτι εύκολε θεούσε. Πάνε με τι γιαγιάδες στους εκεί, στους... μετά δεν ξέρουν. Να... Του λέω: Ε, ε, ε να... η πίστη σώζει. Να φύγει από την Αμαρτία και να πάρει τέτοιο, να δίνει κανά... εκεί που δίνουν για του φτωχού. Να πάει να δίνει μακαρόνια, τέτοια. Αν δίνω το... μακαρόνια, δεν είμαι αμαρτωλό. Δίνω μακαρόνια. Τι νούμερο μακαρόνια. Χειτόνιο να το δίνεις στο άλλο αυτό συνοχή Δεν έχω χειτόνιο το όμως, θα δώσω κάτι άλλο Εδώ μας τα πήραν όλα τα χειτόνια Του δεν μας αφήκανε. Μα okay. είναι και πασέ, δεν φοριόνται πια αυτά τα χειτόνια Κατοικόμενες φοράνε ναι, στις παραλίες κάτι καφτάνια Αλλά δεν είναι το ίδιο <Καιχα> Είχα πάρει και ένα κρύωμα τη πρόσθετη ή μου στο διά... ε, ένα κεραμίδι που είχα και πέρασα ναι. Τι κεραμίδι έβλεισε. Κεραμίδι. Μπορεί να Αυτά. το βάλουν μπροστά με μια φανέλα μάλια και με ξαλάφρωσε Το και κεραμίδι. Πέρα... Υπάρχει ένα... κεραμίδι για το κρύωμα? Ναι, ναι. Δηλαδή. Μια φανέλα, θα το βάλει μπροστά στο στήθος σου και γένεινε την άλλη μέρα δεν έχει τίποτα. Το κεραμίδι. κεραμίδι ζεστό. Μην έχει κάνει Φανέλα, και θα έχει μια τρύπα Φανέλα. το ταβάνι ξαφνικά, επειδή εγώ το βάλα στο στήθο μου. Θα λέει, ένα κεραμίδι από τη σκεπή για αυτό το λόγο. Όχι, βρίσκει κεραμίδια. Α, θα... έχει. Ένα κεραμίδι παλιό. Ελληνικό ή σε... Ισπανία. Σε... Ντόπιο, όχι, όχι Ντόπιο. Α, όχι ξένο. Ντόπια είχαν καλή γλίνα να πούμε Α. και βαστάγανε θερμοκρασία. Θα Α, βάλω θα κεραμίδι, ρε, Βασίλη, να ξέρω. Αν βάλω κεραμίδι για Πίσω. Πού πίσω, Πίσω. Το μυαλό, σου, το μυαλό σου, το σκουριασμένο που λέει, Μην το ξαναμπήσει αυτά τα πράγματα. Για Μα... να γιατρευτώ, Λέω... Βασίλη, για να γιατρευτώ, θε... Για ιατρικό το θέλω. Μαζέψου, μαζέψου και να. να... Για ή Γιατί είσαι σοβαρό, παιδί, Να είμαι. είμαι Αλλά φεύγει, από... εγώ δεν έχω το θύμα, το τηλέφωνο. Mm. Θα τον πάρω το θύμα, μπορώ να κάνω Ο άνθρωπο έχει κάποια σοβαρότητα. Εσύ με ή μουρλάνει, δεν με αφήνει στη σειρά μου, δεν με αφήνει, μου λε τέτοια πράγματα. Γιατί έχω πέντε 6 και έχω ένα μπου*** <συμίλου> κόκονα, ένα τριλί, ένα και μου, μου τι έχει Και εδώ στην Αθήνα έχουμε ένα μπου*** Πληκτικό κορά και πολλέ κότε. Πολλέ κότε. Είχα κι άλλον έναν, τον έτσιμπα και τον, τον έσκησε. Έναν και τον έκοψα τον άλλον για καθόλου. Καλά. Για αυτόν θα τον κόψω, δεν είναι. Είναι επιθετικός. Είναι να, αυτό που πάει. λέμε, θα κόψω για σένα την κότα στα δύο. Μιλάω σοβαρά, μην το παίρνει για στίο. Να σου πω τώρα, ναι. Απάνω, άμα βρω πόσα ζώνα σε βρω. Θα με πάρει τηλέφωνο. Έχει αμάξιση ή τι. Έχω αμάξιση, ναι. Καλά, θα κουβεντιάσουμε. να πάω να για πά, κανακρασία με πα